όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Βρήκα δύο κείμενα δημοσιευμένα σε ευμερίδες του Ιδίου και τα δύο, και σήμερα απλώς θα σας τα διαβάσω. Δεν είναι της μόδας, ως γνωστόν, να αναζητούνται οι προθέσεις του συγγραφέα, πολλομάλλον όταν πρόκειται για δημοσιογραφική ύλη. Ωστόσο, εάν συνδυαστούν τα δύο αυτά κείμενα, τότε είναι αναπόφευκτο να προκύψει κάποιο ίγνος της προθέσεως. Εκείνο που νομίζω, αλλά θα κρίνετε κι εσείς αφού τα ακούσατε, είναι πως ο συγγραφέας τους επιδιώκει να σχεδιάσει ένα πορτρέτο μαζικό, πολλαπλό, όπως τα πορτρέτα τη Μονρόε που έφτιαξε ο Βόρχολ. Όμω ταυτοχρόνω ένα ακόμη πιο παράδοξο πορτρέτο, αφού κάθε φορά προκύπτει πανομοιότυπο και όμω με άλλοτε άλλα χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η ουσία του. σω, αν ήταν μοντερνιστή, να χρησιμοποιούσε τη μέθοδο του ΚΑΤΑΠ και συνδυάζοντα από μόνο του τα δύο κειμενά του, να το σχεδίαζε ρητά, δεδηλωμένα, και έτσι να αποτύπωνε και την πλήρη απέχθειά του για αυτό που ζωγραφίζει. Όμως, αφού το άφησε έτσι, ανεπεξέργαστο, μπορούμε να παρέμβουμε εμείς. Ακούστε. Προμήνων κυκλοφόρησε ένα ακόμη βιβλίο του Πριμολεύη, το «Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν», που συμπληρώνει τρόποντινά το κλασικό «Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος». Τα δύο βιβλία θα άξιζε μολονότι μεταφράσματα να ενταχθούν στην τη διδακτέα ύλη ως εναντιωματικά υποδείγματα, συγχωρήστε μου την κοινοτοπία, αυτή τη φορά έχει νόημα, ύφους και ήθου. Όμως εδώ δεν σκοπεύω να κάνω υποδείξει, ούτε βεβαίω βιβλιοκριτική. Μεταφέρω απλώ μια παράγραφο από το Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν, έτσι, επειδή θα εξηγήσω κατόπιν το λόγο, αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω μια δήλωση. Ιδού τι θα ήθελα να έχω γράψει και να έχω υπογράψει. Ιδού τι θα ήθελα να μην είχε απαξιωθεί ως στάση ζωής. Η παράγραφος είναι η ακόλουθη. Μπήκα κι εγώ στο Λάγκερ άθεος και ήμουν επίσης άθεος όταν απελευθερώθηκα, καθώς και στη μετέπειτα ζωή μου. Πρέπει εν να παραδεχτώ ότι αισθάνθηκα μόνο μια φορά τον πειρασμό να ενδώσω, να αναζητήσω καταφύγιο στην προσευχή. Συνέβη τον Οκτώβριο του 1944, τη μοναδική στιγμή κατά την οποία αντιλήφθηκα με πλήρη διάβγεια το επικείμενο του θανάτου, όταν γυμνός και συνθλιμένος, ανάμεσα στους γυμνούς συντρόφους, με την καρτέλα μου στα χέρια, περίμενα να περάσω μπροστά από την Επιτροπή, η οποία με ένα μονοβλέμα θα αποφάσιζε αν θα πήγαινα κατευθείαν στου σταλάμος αερίων ή αντίθετα Ήμουν αρκετά δυνατός ώστε να εξακολουθήσω να δουλεύω. Για μια στιγμή αισθάνθηκα την ανάγκη να ζητήσω βοήθεια και καταφύγιο. Μετά, παρά την αγωνία, υπερίσχισε η ηρεμία. Δεν αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού στο τέλος της παρτίδας, ούτε όταν χάνεις. Η παράκληση σε εκείνε τις συνθήκες δεν θα ήταν μόνο παράλογη, ποια δικαιώματα μπορούσα να διεκδικήσω και από ποιον, αλλά βλάσφημη επίση και ανώσια, η ύψιστη ασέβεια την οποία μπορεί να διαπράξει ένας άθεος. Από τον γυρασμό Γνώριζα ότι εάν θα επιζούσα, θα έπρεπε να ντρεπόμουν. Την παράγραφο που παρέθεσα, τη διάβασα φυσικά ως άθεος. Όμως η ηθική ποιότητά της δεν αλλοιώνεται αν την διαβάσετε ως πιστή. Στην πραγματικότητα, απαιτείται και εδώ, όπως το ζητούσε ο Έλιωτ, προκειμένου να διαβάσουμε τη Θεία Κομωδία, μια αναστολή πίστης ή αθείας, προς του κοινού, εφόσον υπάρχει, έρματος ηθικότητας. Αναστολή, άλλωστε, στην οποία προβαίνει ο ίδιος ο Λεύη. Αμέσως μετά, διαπιστώνει ήρεμα ότι ναι, οι πιστοί ζούσαν καλύτερα. Η οδύνη μέσα τους και γύρω τους ήταν αποκρυπτογραφήσιμη και για το λόγο αυτό δεν υπερεύαινε τα όρια της απελπισίας. Επισφραγίζει όμως την απόστασή του από τον πειρασμό, και την αξιοπρέπειά του ως καλλιεργημένου αθέου, όπως αυτό συστήνεται, με τούτη την επίσης υποδειγματική φράση. Αλλά πώς είναι δυνατόν, όταν είναι κανείς άθεος, να κατασκευάσει ή να αποδεχτεί στη στιγμή μια ευκαιριακή πίστη, μόνο επειδή να συμφέρουσα. Αυτό το έχω ξανακούσει υπομένω στη γλώσσα της πίστης. Ούτως ότι χλιαρώσει και ούτε ζεστός, ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στοματός μου. Η αναγούλα του Θεού για λογαριασμό των όντως έργο και λόγω και διανία πιστών του, όχι των υποκλοπέων ενός ρεπερτορίου της μόδας, και η ντροπή που νιώθει ο άθεος, θα έπρεπε να ενάβονται σε τελευταία ανάλυση από την ίδια απέχθεια προς το μόρφωμα που κατασκευάστηκε ανάμεσά του σαν διπλής όψεω κακέκτυπο και των δύο. Αυτόν, που κατά την κοινή ρίση δεν έχει το Θεό Του. Αυτόν που αποκαλούμε, αν κοιτάξουμε τη στραμμένη προς τον πιστό όψι Του, Θεό μπέχτη. Όντως, ως καλλιεργημένος άθεος, σημερίζομαι το φόβο για το σκοτάδι που πέφτει. Κατανοώ λοιπόν και την ανάγκη όλο ένα περισσότερο να το αποθήσουν, αναπαλαιώνοντα αφελώς, αλλά και παρηγορητικά, την εικόνα ενός ζώντος Θεού. Η δυνατότητα να υφάνεις Στοχαστικός και ευπαθής Σκοπτικός και βαθής, μια νέλογη έξοδο Με το νήμα των άλογων φόβων Ξεφτάει, το ξέρω Όμως κάθε τι Αντικαθίσταται τώρα Από το ξεθυμασμένο ομοιωμά του Και μόνο έτσι συνυπάρχει Με τα αντίθετά του Στην επιφάνεια όπου περιοριστήκαμε Και ο πανικός που σε οθεί να αναμίξεις Λίγη άλογη θέρμη στον παγερό κόσμο Τον οποίο αναγνωρίζει η λογική σου Αντιστρέφεται σε μεταμοντέρνο στυλ. Ιφαρπάζεται, λοιπόν, ψευτίζεται και πουλιέται. Ναι, πουλάει λίγη απεμπλουτισμένη ορθοδοξία, απαλλαγμένη από τον ηθικό πυρήνα της. Επιβάλλεται ένα πασάλιμα. Πάει πακέτο αφενός με την απαξίωση του διαφωτισμού, που είναι τόσο ειν σήμερα, του διαφωτισμού ο οποίος συγχέεται εσκεμμένα με την καρικατούρα του. Πάει πακέτο αφετέρου με τη μαζική μεθοδευμένη αποβλάκωση, η οποία επίγει να αναπαρασταθεί ως συνειδητή επιλογή. Η πρόσβαση σε ένα βαθύτατα αμοραλιστικό κόσμο εξασφαλίζεται αν παίξει ταυτόχρονα ένα άλλο ελπή με θεούσες σε κατάσταση νυφάλειας μέθης και ένα άλλο ελπή με ήχους του 68 και αποσπάσματα από τον Αντόρνα. Προκύπτει μια χιπ-χοπ ιδεολογία. Το σαλιάρισμα με όλες τις πεπιθήσεις, το ποντάρισμα σε έναν κόσμο αναξιολόγητο Όπου τίποτα δεν αποκλείουμε Όσο του δούμε τι θα μας κάτσει Εκφυλίζει τον πανικό σε άλοθη Και εξοραίζει ως τρασάρτ τα σκουπίδια Υποτίθεται πως από την Ορθοδοξία Κράτας την ποίηση και την πνευματικότητα Και από τον διαφωτισμό Τη διάβγεια και την παιδεία Στην πραγματικότητα όμως διαλύει τα έργα στα δωρεάν λόγια Και τα νοήματα στις κλεμμένες φόρμες Όπως το αλάτι στο νερό Μόνο όσο αναδεύει τη σου έπειτα το ίζημα επανεμφανίζεται. Γιατί μπορείς να κινήσεις αυτή την ετερόκλητη σφαίρα, ναι, μπορείς να αναμίξεις τις ύλες της, αλλά μόνο αν πατάς σταθερά εκεί όπου η ντροπή δεν έχει χάσει το νόημά της. Ο Etienne de la έζησε την εποχή της τριαμβεύουσας μεταρρύθμισης, του Μανιερισμού, του Κοπέρνικου, του Βεσάλιου, του Παράκελσου. Πέθανε στα 32 του, και ο Μοντένιος θρύνησε το χαμό του στο υποδειγματικό δοκιμιό του περιφιλία. Ο Ρηθής Ντελαμποεσί, 18 μόλις ετών, έγραψε έναν φλογερό λόγο η πραγματεία περί εθελοδουλείας, θέλοντας, όπως έγραψε ο Μοντένιος, να κάνει το εγκόμιο της λευτεριάς κατά των τυράννων. Είπαν πως η σύντομη αυτή πραγματεία δίνει την εντύπωση αρχαίου χειρόγραφου που βρέθηκε κατά από το σπασμένο άγαλμα του νεότερου γράκου. Το πνεύμα της όμως διασώζεται ακέραιο στη δική μας ανώνυμη ελληνική νομαρχία και σε άλλα διασημότερα συγκράμματα του επαναστατικού διαφωτισμού. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε το κείμενο κυκλοφορούσε επί 28 χρόνια σε χειρόγραφο και όταν επιτέλους τυπώθηκε με άλλον απαλληντικό τίτλο με το σε εναντίον του ενό, όταν τυπώθηκε λυψό στην αρχή και επί τα ολόκληρο ο επιστήθειος φίλος του συγγραφέα του, ο Μοντένιος Διαμαρτυρήθηκε πως, ξαναδιαβάζω από σπασμά του, πάλι σε μετάφραση κλαίων το δημοσίευσαν με κακό σκοπό εκείνοι που ζητούν να ταράξουν και να αλλάξουν την κατάσταση των θεσμών μας. Γι' αυτό, λέει ο Μοντένιος, και το ανακάτωσαν με άλλα γραφτά του δικού τους φυράματο. Εκείνος εννοούσε βέβαια τους καλβινιστές, αλλά με στη μήνη του προσδιορίσε με ακρίβεια την ορθή χρήση του βιβλίου σε κάθε εποχή. Πράγματι αφορά εκείνου που ζητούν να ταράξουν και να αλλάξουν την κατάσταση. Και εφόσον ο Μοντένιος ορθά προέβλεψε τη χρήση του βιβλίου προσπάθησε να θάψει ξανά το επικίνδυνο αυτό έργο όπως ο Γενάδιος έκαψε το έργο του φίλου του Πλήθωνα μόλις έλαβε εξουσία από τον Πορθητή. Έτσι δημοσίευσε αντ' άλλο έργο του φίλου του Λαμποεσί πιο πεταχτό και πιο πρόσχαρο όπως λέει ο ίδιος. 29 σονέτα αφιερωμένα στην κόμη Σαντεγκή. Την πραγματεία περί εθελοδουλεία θα την βρείτε εύκολα. Κυκλοφόρησε στα ελληνικά λειψή στην αρχή σε μετάφραση Μιχαήλ Στασινόπουλου, και έπειτα ολόκληρη σε μετάφραση Παναγιώτη Καλαμαρά από την Ελευθεριακή Κουλτούρα και σε δεύτερη έκδοση από το Πανοπτικό. Δεν είναι υπόδειγμα οργανωμένη πολιτική σκέψη. Πολλό μάλλον πολιτική στρατηγική. Είναι το πειρακτωμένο νήμα του λαμπτήρα. Γυμνό. Είναι το σημείο όπου κάποιος, προγραμματικά αφελής, εκπλήσεται διαρκώς. Πώς συμβαίνει, λέει, αυτή η επίμονη προθυμία προς υποταγή να έχει ριζώσει τόσο, ώστε η ίδια η αγάπη για την ελευθερία να φαίνεται τώρα αφύσικη. Ναι, μπορούμε να εμβαθύνουμε επάπειρον ξεκινώντας από αυτήν ακριβώς την απορία. Και ίσως να κατανοήσουμε εν τέλει, αυτή την παράδοξη κατάσταση όπου ο άνθρωπος δεν χάνει την ελευθερία του, αλλά μάλλον κερδίζει τη σκλαβιά του, συνένει δηλαδή ενεργός. Αλλά δεν θα καταλάβουμε τίποτα παραπάνω, δίχως την πρωτόλια διάβγεια, δίχως την ηθική στάση εν τέλει, που επιτρέπει στον αφελή τάχα λαμποεσί να θεωρεί εργαλεία της τυραννίας τα δολώματα που μεταμφιέζουν τη συνένεση και τη δουλοπρέπεια σε κάτι δίθεν φυσιολογικό και να τα σαν να είχε μπροστά του μια σύγχρονη ανάλυση για τα μίντια. Παιχνίδια, φάρσες, θεάματα, μονομάχι, παράξενα ζώα, μετάλλια, εικόνες. Η κατανόηση, με όλη τη θεωρητική εργασία που προϋποθέτει, θεμελιώνεται σε μια διαρκή έκπληξη. Δηλαδή, στην απλή αδυναμία, πριν καν τη συντεταγμένη αρνησή μας, στην απλή αδυναμία να δούμε σαν αυτονόητο δήθεν και ρεαλιστικό το Power Game» καθώς το λένε. «Καλέ γράφει η Λαμποέση, «τι μαρτύρια, τι βάσανα, να απασχολείσαι μέρα και νύχτα σχεδιάζοντας πώς θα ευχαριστήσει ένα άτομο και όμως να το φοβάσαι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Να είσαι πάντα έτοιμος, με τα αυτιά ανοιχτά, διερωτώμενος από πού θα έρθει το χτύπημα. Να ερευνά για συνωμοσίε, να παραφυλάς για παγίδες, να προσπαθεί να διαβάσει στα πρόσωπα των φίλων σημάδια προδοσίας. Να χαμογελάς τους πάντες και να φοβάσαι θανάσιμα του πάντες. Να μην εμπιστεύεσαι κανέναν, είτε σαν ανοιχτό εχθρό, είτε σαν αξιόπιστο φίλο. Να επιδεικνύει πάντοτε μια χαρούμενη έκφραση παρά τη φοβισμένη καρδιά σου. Μην μπορώντα να είσαι χαρούμενο, αλλά και δηλιάζοντα να φανεί λυπημένο. Έτσι περιέγραψε ο Λαμποεσί, όχι το ξεχωριστό σημείο τη κόλαση. Που προορίστηκε για του τυράννου και του συνενόχου του, αλλά τον παραπλήσιο χώρο αυτοεξευτελισμού που προορίστηκε για το υπηρετικό προσωπικό. Σε αυτό το χώρο, που θα έπρεπε να αποθεί του πάντε, στριμώγνονται τώρα σχεδόν οι πάντε. Αρτίστε, πολιτευτέ, αναρχισίε που πατούν αγαπητικά στα κεφαλιά των φίλων, θεομπέχτε που επικαλούνται το τετελεσμένο του μεγάλου αδερφού και που ο αφελή Λαμποεσί του ρωτάει: Πού βρήκε αρκετά μάτια για να σα κατασκοπεύει? αν δεν του τα δώσατε ίδια. Στοιχεία για την αγόρα χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.